Ναι. Α, ε, μεγάλη χαρά πειρά. Δώστε πίσω. Θα... Μεγάλη χαρά πάρε μεγάλη μπουκιά μήτρου ή μεγάλη κουβέντα μη Κάτω θα... ή μεγάλη ελπίδα Επίσης. μην έχει. Δηλαδή πώ ήταν μεγάλη χαρά με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε και μεγάλη ελπίδα. Θα... Δεν είναι το θα... λάθο αυτό, Είμαι... αυτό. Αυτό θέλω αυτό θέλω αυτό. Ε, κάνω μια καταγγελία, μια καταγγελία. Όπως... Βάλε κουκούλα φίλα και λέγεται. Ναι, ό, με κουκούλα θα την κάνω αυτή. Και πώ, καταγγελίε, γίνεται. Τάλουμε στο καταγείο το μνημόνιο νομίζει έτσι, θα πάει με κουκούλα; Μην δίνουν τέτοια στο το φανελάχιστον. Ασύ πιάσαμε τώρα κυβέρνηση. Το λαφζάνι ή σταθερό Γιατί το λαφαζάνε πιάσει, Για να πιάσουμε και του κομμουνιστέ, φίλε. Μην λέτε ότι δεν πιάνουμε του κομμουνιστέ. Να. Επειδή ξέρω ότι θα γίνετε λαϊκιστέ χειρότεροι αύριο, γιατί έχει βάθει σήμερα βράδυ. Εμεί ή γίνε λογοκριτέ χειρότεροι σήμερα θα, αυτοί. Θα γίνετε, θα γίνετε χειρότεροι. Το πιστεύω. Πιάσα το λαφαζάνι στο στόμα σα. Θα γίνετε χειρότεροι αύριο. Πεδί μου, το Βεβαίω. έχουμε ξεπλύνει το στόμα μα με αίμα το του Λένιν. Δεν το πιάσαμε έτσι. Εντάξει, <Ριχα> α σου πήραν άλλη φορά και σου κραξα το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν δε, θα μιλήσουμε με τρέγγε που μα... κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν ασχοληθήκατε καθόλου και με τα πιτάκια και με τα σύνθηματα που φωνάζανε. Και ψάξω λίγο το σωματάκι. Τι φωνάζανε πάλι. Ε, και ου και ακεού. Και και Τι να ασχοληθεί με αυτόν. Και ακεού και τέτοια. Και <Ριχα> γέρο και ακεού και, και τέτοια. Δηλαδή η προδοσία και η το και μα να Και το έχουμε ξεχάσει, ναι, ναι. από αυτά που τα ξεχνάμε, δεν ξέραμε. Η πολιτική τη κυβέρνησή μα είναι υπέρ τη απελευθέρωση των αγορών υπέρ ενό υγιού και ελεύθερου ανταγωνισμού. Που είπε ο που που υπολαφάζει, η, γηπή, η γης, ανταγωνισμός, έχουν μπει πιο παλιά, η επιχειρηματικότητα. Υπάρχει και άρρωστη. Ναι, υπάρχει και νοσηρή επιχειρηματικότητα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι, το λε και έτσι. Όχι, η νοσηρή, λέει, η νοσηρή επιχειρηματικότητα. Α, η νοσηρή. Ινοσυρί. Η υπάρχει και η γιατριά να γίνει υγιής. Υπάρχει ελπίδα, η νοσηρή να γίνει ελπίδα. Α με την ελπίδα Όχι να ελπίδημα μεγάλο, με σάλιο και υπομονή γίνεται Έτσι Ρε εσύ φαντάσου πόσο ζώα είμαστε για να πηγαίνει να προσκυνάνε στα αντικαρκητικά νοσοκομεία να πηγαίνει τα να, να οικονομήσουν οι παπάδες Ρε πού πόσο ζώα είμαστε ρε πόσο ζώα είμαστε ρε Ως ό,τι αφορά το κουκουέ την κάνουμε ε, με γυριστά βηματάκια Εντάξει τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, για αυτά θα λέμε τώρα. Εγώ ήθελα να σα πω μόνο τι κάνει η Κούβα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί ακούω για κουπερπέ που κάνει με του Ηνωμένε Πολιτείε. Τα πουρα, δεν τα πούρα, ξέρω, δεν τα ξέρω. Όταν είσαι κυβέρνηση, θα, θα βρεθεί και με τον διάβολο. Και τα, τα ίδια τα έλεγε ο Λένιν. Όχι, θα βρεθεί. Θα κάνει συμφωνίε ακόμα και με τον διάβολο για κάποιο σκοπό. Τίποτα άλλο. Γεια σα. Ναι, ναι, περαστικά σα. Όσες φορές ακούσαμε προεκλογικά τους συζητές να λένε θα ασκήσουμε τα μνημόνια Εγώ δεν τα άκουσα Αφού το ακούσαμε και τώρα εδώ στην αρχή της εκπομπής Χαζομάρισμα, οντάζεις σε ασύ, να μην τα πιστεύεις Αυτό θέλω να πω ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρασία Ψέματα, ψέματα, φενάκι Δεν έλεγαν θα ασκήσουμε μνημόνια Θα ασκήσουμε λέγανε Θα ασκήσουμε πα, μνημόνια πα, πα. Εμείς που ακούγαμε αυτό που θέλαμε να ακούσουμε. Είχαμε βάλει την ελπίδα ψηλά από τότε. Ναι, πολύ. Από όλο δεν το κατάλαβε, εσύ που είσαι τόσο λογοπεχνιδιάδη. Είχα πιει. Ναι. Αυτή είναι του σίριζα, ρε παιδί μου, τι κατάρε πάνε σαν τα μνημονιακά τα αλλά και λένε τι μαρκίε του. Να μην πάνε ως τι, ω αντιμνημονιακοί, να μην πάνε. ή θα μπορούσε εσύ, να πει, ναι, ναι, ότι είναι αντιμνημονιακή πρώτου και δευτέρου, μνημονιακή τρίτου. Μαζέψου, πολύ ενθουσιασμό, δεν χρειάζεται. Σε ρίζα έχουμε. Θυμάσαι. Δεν έχει έρθει ακόμα η ελπίδα, κάτσε να έρθει. Έλα, σε θυμάμαι, ποια είσαι, όχι. Καλή βαρβάρα είμαι. Ποια βαρβάρα. Η κόρπ. Ποια βαρβάρα καλέ. Του προσκυνήματο. Δεν με θυμάσαι καθόλου. Προσπαθώ, προσπαθώ. Αλλά από τότε πήρα φόρα εγώ και έχω προσκυνήσει ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Βγήκα το Σάββατο στον Μπουρνάζη και ό,τι κόκαλο βρήκα στο δρόμο που βγαίνουν από τα κλαμπ, πήγαινα για το προσκύναγαγο. Επρέμερα να σε θυμάμαι μερί. στον ενικό. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Δηλαδή δεν μου έβγαλες και στην... δηλαδή, αν σε θυμόμουν Τι θα γινόταν ε, μωρί θα μου δείχνεις το στήθος, στο στήθο, το αριστερό. <συγνώμη> Δεν ντρέπεσαι! Ντρέπομαι. Ντρέπομαι που δεν ζήτησα να δω το ζευγάρι. Και μόνο το αριστερό, λόγω ιδεολογία. Αλλά τι να κάνω. Αν έχω εγώ να δω το δεξιό, το βυζί, Όχι. Ούτε να το δω. Ειδικά το με έχει κάνει και τρέμο, αλήθεια. Λογικό, το προκάλω στου γυναίκε. Καλησπέρα. Δηλαδή δεν με θυμάσαι καθόλου. Το στανιό μου μέσα. Εντάξει, σε θυμάμαι για να σε πειράξω τώρα. Εντάξει τώρα, θα δω και αριστερό γλουτό. Ναι. Τι τράπιεσαι, Ναι. Γιατί μου το όκλησες? Είμαι σκληρό. Γιατί μου Γιατί είμαι σκληρό, γιατί έτσι αρέσει. Ναι. Είμαι εξαντρική σου εδώ, το χτυπάω το κοντό. Το βάζω το χέρι στο παντελόνι. Τον χουφτώνω από την τσέπη. Τι την τσέπη. Τη δικιά μου τσέπη. Πιον είναι η ερώτηση. Πασόλεγα αλλά είμαι σε φυσίλη. να μου πει καλή επιτυχία για τις εξετάσει. Καλή επιτυχία τι έχει ζάχαρο, πήγεις με Και να ψαχθείς, έχεις, τίποτε, τι όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι Να τα προσέφερα αυτά. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου. Πες μου για τα πολιτικά. Τι θα ψηφίσει. Εξασ όχι εγώ. Να σου πω κάτι. Ε, είχα ένα, έχω μια φίλη που τη ρωτάω εγώ τι θα ψηφίσει και θέτημα, πατέρα, θα ψεφίσει ολόκληρο πράσινο. Πάλι καλαφράζεται να ψηφίσει ο λόγου. Οικολογική πλέον είναι οι δημοκράτη για του παλιούσα αυτού που ψυφάνει και τα δέντρα. Μπορεί να είναι και πάσο κατζόμε. Ναι, αυτό είναι το λυπητόρο να. Έδεσ να τη φέρνει ο τσέπη. Πρώτο. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Έχω προβλομένα καιρό δίσκο. Ναι. Ε, μπορούμε να το στείλουμε να τον δούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να τον στείλουμε τι χρώμα είναι. Είναι κίτρινο. Κίτρινο. Ναι. Ναι, εντάξει, ευκαιρία. Μπορούμε να τον στείλουμε αυτή την περίοδο αν θέλετε να ξέρετε, σε ένα λιβάδι με ρευτιέ. Που είναι κιτρινοπέζι έτσι, τα, προ εκεί μία, ησυχάζει μια και καλή. Είναι κίτρινε ρευνηθιά αυτή την περίοδο. Φεύγει σούμπτο. Είσαι ήου. Α, βράβω. Εκεί που φυτών η ήλιο, σα που βγάζει το λιγόσπο. Το σου εκεί, εκεί, τον στείλαν. Έφιαξε ο δίσκο. Ησύχα εσύ τέλο Μακού, δεν μ' ακούς. γιατί. Σε παρακαλώ, θυμάσαι αυτό που σου είπα τη δεύτερη φορά που σε πήρα. Δεν θυμάμαι ε... ότι πήρε και πρώτη φορά, θα θυμάμαι και τη δεύτερη. Μην βγάλει αυτό που σου είπα, ότι είμαι Παρθένα, εντάξει. Γιατί Ελα, μορε τώρα, δεν έπρεπε να το πω. Γιατί είπε του ματάκι, ε γι' αυτό, και τρέπεσε τώρα. Να ακούσουν ότι είσαι Παρθένα να μην σε πλησιάζει κανεί. Oh. Σιχ, τι ρόλο. Δεν έχει μείνει τίποτα για βούλαμα. Τέλο πάντων, άσε από εδώ. Ε. Ραντεβού στα τρένα. Γεια. Το, το real, εκεί. ναι. Μπορείτε να μα με αυτόν τον κύριο Εγώ ο κύριο Απόστολο είμαι. Αφού ο κύριο Απόστολο μιλάει τώρα με μια άλλη γυναίκα. Γενικό είναι γυναίκα. Α δουλεύει, μάλλον. Όχι, μάλλον. Τι θα θέλατε, Εγώ είμαι ο κύριο Απόστολος Αφού μιλάει τώρα αλλού. Είμαι διπολικό. Α το το λε. Δεν με πιστεύει. Να σα δείξω κάτω από τη μασχάλη που έχω μια χαρακτηριστική ελιά. Α μη με δουλεύει. Όχι, ειλικρινά. Ξέρει πω Ας, αφού τώρα με άλλο, με άλλο κόσμο μιλάει. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ η δουλειά μου ε, είναι να σα καθυστερήσω λίγο μέχρι να τελειώσει με τον άλλο κόσμο. Ε, ε, ε, είναι του άλλου κόσμου άλλο, που λέμε, το έχει ε, ταξιδέψει, το... έχει παράστημα αρκά. Είναι ηχογραφημένη αυτή η εκπομπή που βάζετε τώρα. Να αγιά σου, περίπου. Περίπου. Αν ναι, ότι είσαι εσύ ο κύριο Απόστολο, για να μιλήσει για την Αγία Βαρβάρα, πρέπει να πίνει στο στόμα σου με υδροκιάλιο, για να μην σου πω με Απόλυ 10. Το έπεινα, το βρήκα με δυσκολία, να ξέρετε, εισαγωγή. Δεν είχε εδώ... Η ασέμια προ τον νερό δεν είναι πενικό αδίκημα. Ναι, και κράζουμε νομίζω ότι την όλο το σοβαρά, σωστό. Η νέα δημοκρατία. Είναι λάθο. Είναι αδίκημα, είναι αδίκημα. Όχι, όχι όχι. Εγώ το μίλα σοβαρά τώρα. Αυτή εγώ σοβαρά μιλήσα. Έχει μεγαλύτερο οτόμα από την Ανέπο, το Πασόκ. Οι, εντάξει, και ε, για το Πασόκλε. Δε δεν από νηble... που πουθενά. Εγώ λέω όλο τι παπάτε που έχουν ένα αυτόμα και το γυρνάνε για να κονομάνε. Είναι άγιο, <σως> δεν είναι το ίδιο, άλλο το άγιο φίλε. Το άγιο γιατί γίνεται άγιο. Λέει κανεί ότι η ασφέρεια σε άλλο οτόμα είναι οκ. Είναι οκ αυτό. Κατά τα σγραφά, φίλε, κατά τα σγραφά, δεν έχει διαβάσει Κατά Μάρκων, Μανθέων και λοιπά Παιδιά διαβάσει εσύ Όχι, ξέρω, χρειάζεται να θα διαβάσω θα... Έχω ανάγκη εγώ να διαβάσω, ο δημοσιογράφος Ξέρω Ποιο είναι ο δημοσιογράφος Δεν ξέρω Πού είσαι, άρχοντα, είσαι δεν δε, δε μπορεί να φανταστεί πόσο χέρι μου ψαρχούσε. Όχι, να μου πει πόσο χέρι σου μου αγκούσε. Ξέρει πόσο καιρό θέλω να σε πάω και δεν μπορώ να σε βρω. Γιατί? Δεν ξέρω, σε βλέπω σε τηλεόραση και έχω φάει. Είμαι τρελό μαζί, σε έχω τρέλα βγάλει. Για πε, τι έγινε. Τίποτα από εδώ, ισχυρά δουλειά. Περιμένουμε να σχολάσουμε σε λίγο. Πού δουλεύει, Καλαφορία, αγγό. Α, α, α. α. Εδώ, α. Φτάρω, γύρω, γύρω. σα έχω δει να περνάτε με κάτι βαθιά πορτοκαλί, κοκινοπά κατά κόκκκκκινα φανάρια. <ΣΠΟ> έχω, όχι, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Ναι, ναι, <ΣΠΟ> δεν τα κάνω. Τα κάνουν οι άλλοι. Για του άλλου δεν Ναι, <ΣΣ> οι άλλοι <ίδια> είναι σένα... το <ΣΣ> εντάξει. Οι άλλοι όχι, δεν τα κάνουν. Οι άλλοι, είναι <ΣΣ> δυνατόν να κάνει τέτοια πράγματα. Εσεί οδηγάτε χειρότερα και από γυναίκε οδηγού. Δεν θέλω να πω κάτι για τι γυναίκε οδηγού, αλλά δεν έχει χειρότερο από εσά. Μέσα <ΣΣ> τη θέση δεν σα παρατηρούμε τίποτα. Την ίδια σχολή με του ταξιτζήρε πάτε και παίρνετε διπλώματα. Ποιο ξέρει, τέλο πάντων. Γιατί έπαιρνα φτάσουμε στην απόφαση να μειώσουμε μισθού ή να μειώσουμε συντάξει. Γιατί είδαμε ότι μπροστά μα υπάρχει το τρένο που έρχεται να μα πατήσει τη απόλυτη χρεοκοπία, τη ασύντακτη, τη διάλυση των πάντων και έπαιρνα να υψώσουμε μία μπάρα να το σταματήσουμε. Έχω τώρα την εκπομπή που λέει για το Βέντιζέλο, έλεγε: έβλεπε το τρένο για την μπάρα. Ο άνθρωπο έβλεπε το τρένο για την μπάρα και κυκλοφορούσαμε τεθωρακισμένοι Δεν είχε μια με... ε... Θωρακισμένοι αυτοκίνητο. Το πούλησε, το πούλησε. Θυμάζεσαι το τραγούδι, ε. Θωρακισμένοι Μερσεντες Εγώ δεν σ' ονειρεύτηκα ποτέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπω. Με άξονα το γράφει το τραγούδι. Νίκτα κυσό Σωπα που να θα σημάνουν οι φακλάνε. Θωρακισμένοι μερσεντέ. Ρε μα έχει αυτό το Σάββατο ραβόγια. Φιέστηκα, εγώ το έλεγα αυτό σε ένα προηγούμενο. Αυτό μου κόλλησε, να δώσουμε δάκι. Ζάκη. Δάκι. Μην κάνει όνειρα τρελά. Μαζί μου θα έχει λίγα και καλά. Δεν το λε καλά, ρε. Δεν το λε καλά. Πώ πάει. Μεταξύ του λίγα και καλά έχει μια παύση εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τα λέμε όλα εμεί. Μαζί μου θα έχει λίγα και Πάντως, είναι καταξοχή, έτσι, καταγγελτικό τραγούδι το «Θωρακισμένοι Μερσεντές». Γιατί, αν θυμάσαι καλά... Ε, εποχές Παπα-Ανδρέου, φίλε. Εποχές Παπα-Ανδρέου. Εποχές Με, παπ Ανδρέου, λέει, «Να έχω σπίτια μετοχέ και μπαγκαλόους σε εξοχέ, Να τα λέμε αυτά. Μου το έχεις από καιρό, όσα μπορώ, λεφτά να κάνω. Για να έχω σπίτια μετοχές και μπαγκαλόους στις εξοχέ. Μπαγκαλό σε εξοχέ ήταν τόσο μπροστά. Τόσο μπροστά. Τι λε. Με θέλει να έχω λογιστέ. Μια θωρακισμένη μερσεντέ. Δεν το θυμάμαι όλο. Μπαγκαλό στον Παγκλατέ. Ναι, ναι, ναι. Σωματοφύλακε φρουρού. Τρει νομικού και αυλικού. Μα Μαλα... έχει <Σ>... Για ποιον το γράφουν το τραγούδι, παιδί μου. Ποιον βλέπανε. Με θέλει να έχω λογιστέ. και μερσεντέ. Τρει νομικού. Για τον Άδων εκεί πέρα που δεν θα πάρει σύνταξη. Γιατί να πάρει ο Άδων η σύνταξη. Γιατί φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Θα πάρει. Δεν θα πάρει. Ο Άδων δεν θα πάρει σύνταξη. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε. Δεν θα πάρει ο Άδων σύνταξη. Και εμεί προσλαμβάνουμε δημόσιου υπάλληλου. Με σπρώχνει σε άλλο τραγούδι τώρα. Ποιο τραγούδι. Το φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι μου συμβαίνει. Καλησπέρα. Νιός. Ναι, ναι. Ήχα yeah, πάρει και πριν κανένα δυο ώρες, τρεις ώρες τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος. Ε, ο ίδιος, τα, με τρεις ώρες τι έκανα, περίμενα να ξαναπάρεις. Όχι. Το χανταλικά. Τι έγινε? Ήχε βγάλει μια ενημέρωση πριν για τον ενεργό ρε παιδιά. Για τα ειστήρια κοινωνικού τουρισμού του Νεμπερινωνία. Για τον Ανεργοπολίτη ήταν, βασικά, τέλος πάμε. Μισό λεπτάκι, μισό. Να κάνω μια παραγγελιά. Λέγε. Για την άλλη Παρασκευή, του αγρινιώτε, έχει τρία τουλάχιστον. Τι αγρινιώτε, αγρινιώτε, έχει τρία. Τι τρία, ρε. Το βοσκό με τι αγελάδε. Τον άλλο, το φουκαρά που σε πήρε να σε ρωτήσει τη συχνότητα. Και τον άλλο που σε πήρε να σε απειλήσει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά που μου λε. Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Ναι, ρε. Κοίτα να δει, πρέπει να είμαι πολύ καλό. Είσαι.